Όλοι μου, καλημέρα. Έχω να σας ακούσω πάρα πολύ καιρό. Είμαι ικανο... ικανοποιημένη από τις εκπομπές και δεν χρειάστηκε. Πλην όμω τώρα θα με αφήσεις να πω αυτά που θέλω. Λοιπόν, αυτό το χοντρό είδα ο πιγκουίνο που βγαίνει και θέλει να δει τη Δούρου με το Μαγιό. Δεν ζητώ να αφαιρεθεί η φάτσα της κυρία Δούρου. Θέλω πριν από τις εκλογές... Να ολοκληρωθεί η καμπάνια, κύριε Σντούρο. Δηλαδή να δημοσιευτεί επιτέλου, να αποκρεμαστεί και το υπόλοιπο. Δηλαδή το σώμα τη, ολόσωμη φωτογραφία με μπικίνι. Δεν μα βγαίνει αυτό να δούμε πώ είναι. Δεν ντρέπεται. Έλληνε είναι αυτοί. Τώρα είπα ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Ελιά δεν θα ψηφίσει. Θα ψηφίσει, θα ψηφίσει Νέα η Δημα... Δημοκρατία ή ποτάμι. Αυτοί μα τόσα χρόνια. Οι Τίποτα, γιατί έχει βγει. Έχει... Δεν το θέλουμε να δούμε. Για να έχει τίποτα δεν θα μπορεί να το πιάσει και να το δει. Ο δεν λέω για το, το Τσουτσούνη. Να... Τα μαστάρια είναι πιο μεγάλα από το Τσουτσούνη. Αλλά ας πρόσεχες κι εσύ. Απρόσεχε. Από... Από... Που την πάτσε, δεν... ποιο ξέρει πόσε φορέ την πάτσε. Όχι, πριν 20 χρόνια την πάτσε. Μια φορά τους πήρα χαμπάρι μετά. Πριν 20 χρόνια δεν υπάρχει παραγραφή, να ξέρει. Δεν μπορούμε να βγάζουμε τον άλλον, να πούμε, ο οποίος είναι νούμερο και δεν μπορεί να πάρει άλλο πλάνο και το βάζουμε επικεφαλή του Ευρωπαϊκό πολιτικό μας. Γεια σου, Αγαπηστολή. Γεια σου, Λε. Γύρισε και είπε ο Πάγκαλος για το Βλέζο τον είπε νούμερο των άνθρωπων που κατέβασε τη σημαία. Λογικό. Ε... Ο Πάγκαλος το. Τι θα πει ο Πάγκαλος. Για τον παππού του που ίδρυσε τα τάγματα ασφαλεία στην κατοχή και ήτανε ρουφιάνε από την κούνια τους. Τι θα πούμε, τι πρέπει να πει κάποιο. Δεν χρειάστηκε να πει κάτι εκεί. Δεν τέθηκε το θέμα. Γιατί δεν χρειάζεται. Δεν τέθηκε το θέμα. Δεν του έθεσαν θέμα οι δημοσιογράφοι που πέραν τη συνέντευξη. Βέβαια, δεν ούτε πέρα είπαν πέρα. κάτι για να πειρασπιστούν το γλέζο. Είπαν εκεί το άδενε, σωστό και αυτά. Μέχρι εκεί. Αλλά δεν έθεσαν κάποιο άλλο θέμα. Ω ξέρει ο, ο κόσμο ότι ο παππού του ίδρυσε τα το τάγματα ασφαλεία και κυνηγάγανε του αμπόρτε. Μια ζωή που Αποστολή. Έλα. Ο ΑΕ μου είχε κάνει 48 δόση, δεν του πλήρωσα τώρα 4 μήνε και πάω να ξαναξεκινήσω πάλι και μου λέει τώρα θα σα το κάνουμε 12. Δηλαδή θα μου ακριβεί αξίζει τη δόση. Τέλο πάντων. Αυτά για του αυτού του αυτοκίνηση στην Αδημοκρατία. Εκτέ ταξί μέσα συζητούσα μια κυρία για τα χρέη των κομμάτων και μου λέει, έκανα και προμόσιο για την ελληνοφένεια και μου λέει, παίρνει στον αποστολή και του δημοσιογράφου να βγάλουν τι χρωστάμε τα κόμματα στο κα. Να βγει ο κύριο Πυρόπουλο ή τα κόμματα στο. Σιγά το πράγμα τώρα. Ναι. Γούνει... που ξέρω ένα κόμμα που δεν χρωστάει ούτε στο Ικα, ούτε πουθενά ούτε στα δάνεια. Τέλο πάντων, πιέστε κόλο δημοσιογράφη από τα καβούκια, δε Όλη η θα... ελιά. Όλη η με νέο αφημί. Τι είπε αυτό το χοντροβούβαλο. Τι απ' Αυτό, αυτό το χοντροβούβαλο τώρα. Το... Γιατί την βρωμόφατσα τη Δούρου, σα Είπε γιατί Δούρο, Σε αυτό έχετε κολλάει η κυρία Δούρου την βρωματή τη φάτσα παντού. Τι? Και το νούμερο το Γλέζο. Αυτά, τι άλλο να πει. Δεν μπορούμε να βγάζουμε τον άλλον, α πούμε, ο οποίο είναι νούμερο και δεν μπορεί να πάρει άλλο πλάνο. Ναι, ναι, ναι, αυτό το χοντροβούβαλο. Αν ναι, ο δεν υπήρχε, δεν θα ήταν τόσο ελεύθερο να μιλάει όποτε γουστάρει αυτό το ελεύθερος να μιλάει τόσο εύκολα από εδώ και από εκεί ναι. αλλά θα ήταν ελεύθερος να κάνει άλλες πράξεις να παγορεύει πιο εύκολα σε σένα να μιλάς από εδώ και από εκεί και αυτό μπορεί ναι. να το χαροποιήσει ιδιαιτέρως Έλα, θέλω να τραγούδεις εσύ για την Παρασκευή Για πες. Τις πιο όμορφε μέρες μας θέλω από Χικμέτ Που το έχει μελοποιήσει με τη φωνή του Μάμου Λοίζου Τις πιο όμορφες μέρες μας Αυτό Α, Αυτό ακριβώ με τη φωνή του Μάμου όμως Α η δικιά μου δεν σου κάνει καλά Όχι όχι Η πιο όμορφη θαλάσσα είναι αβετή Που δεν είναι αρμένη σαν με ακόμα Θα βάλει τον καμπαριτζί που έλεγε ρε, θυμιατό, δεν φύγει από τα. Και τον τζίπρα να λέει έτσι αυτά τα επαναστατικά του Μπε ερέμο, και θα νικήσουμε και τα λοιπά. Και να λέει ο άλλος τσι ρε, Άστα θα ρε. Πε θα βάλει τον θυμιατό, ρε φύλλε. <συνήλεια> <συνήλεια> ρε, μίτσο, θυμιατό, πέσαμε ρε. Βανιέροσα, <συνήλεια> <συνήλεια> <συνήλεια> <συνήλεια> <συνήλεια> <συνήλεια> <συνήλεια> <συνήλεια> Emal, ja byłem mu dość kara miłosowała. Andirros Adriónfera, vivo socialismo era libertad. Ale po, ty pano, se chy mięto pesameregamo. Węsaremos, ja się na la Victoria sembre. ja Μου, πού είσαι τόσο καιρό, Τι θε. Να σου πω λίγο. Στο φασισμό ΑΕΠΣΛΝ αυτή η εγγονή του τάγματο που μιλάει εκεί πέρα που λέει ότι ευτυχώ υπήρχαν τα τάγματα ασφαλεία γιατί η χώρα θα είχε πέσει στον κομμουνισμό. Η φωνή τη δεν είναι πολύ ίδια με αυτή που είσαι πάρει τηλέφωνο πριν 1,5 χρόνο και έλεγε: Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν μονακό. Για βάλε να το δει λίγο. Θεωρούσε ότι δεν υπήρχε άλλη λύση. Είναι βέβαιο ότι αν δεν υπήρχαν τα τάγματα, η Ελλάδα θα είχε γίνει κομμουνιστική. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Τις πιο όμορφες μέρες, τις πιο όμορφες μέρες μας. Μια παραγγελία για αύριο, ένα παλιό για να μαθαίνουν και οι καινούργοι εκπομπής εκπομπή. Αυτό με την αναβολή που τη έλεγε για με τον πλακούτα. Οκ, okay, καταλαβες; Όχι. Με τον πλακούτα που τη έλεγε να πάρει αυτό η αδερφή του να ε, Α, για το στρατό, το με το στρατό λε. Για στρατό, μπράβο. Λοιπόν και φυλάκια στα βελούδινα. Πού το ξέρει, έλα. Ναι. Ναι, μα Ναι, παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας, ποιον θέλετε. Τον κύριο Πλαπούτα. Μισό λεπτό να ρωτήσω τον κύριο Κάκαλο. Ναι. Και τον κύριο Ποστόλη Πλαπούτα. Εγώ είμαι. Ε, θέλω να σα κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ε, αν μπορεί κάποιο όταν τελειώσει η αναβολή του, ε, τελειώνει το δεχομό η αναβολή το 2011. Αγόρι, ναι. Αγόρι, ναι. ναι, ναι. Ε, τελειώνει η αναβολή το 2011. Μπορεί να πάρει παράταση η αναβολή αυτή. Ναι, ναι. Ένα ημίχρονο ακόμα. Ένα χρόνο. Ημίχρονο. Ένα ημίχρονο ακόμα. Ναι, ναι. Δηλαδή 6 μήνες. Και αν τελειώσει και αυτό και δεν έχει βγει άκρη θα πάει στα Σας ρωτώ κάτι πολύ σοβαρά τώρα γιατί, γιατί με ειρωνεύεσαι Δεν σε ειρωνεύομαι σας λέω θα πάει στα πέναλτι Θα έχει ποινή αυτό εννοώ Έχει πέναλτι μετά Α θα πλένεις πρόσωπο μάλιστα Αυτό εννοώ πέναλτι καλά τι νομίζατε εννοώ για ποδόσφαιρο Είναι φοιτητή. Ναι είναι φοιτητή. και θέλει να πάρει λέει, Παραπάνω παράτος παρα, Ναι ναι πείτε του να έρθει από το γραφείο μα Μπορούμε να του υπογράψουμε Θα πάρει ένα και μισό. आगbers, θα πάρει ένα και μισό. <analyze> ναι, ναι. Τι είναι το ένα και μισό. Αναβολή λέω, παράταση. Ένα και μισό θα πάρει. Πείτε του να έρθει από εδώ. Ένα και μισό. Ναι, ναι. Τι είναι αυτό το ένα και μισό. Ένα γκύρι και μισό. Πείτε του να έρθει από εδώ. Θα το πάρει. Ένα γκύρι και μισό. Όχι αρκεί. Ένα γκύρι και μισό. Πώ μιλάτε έτσι. Άμα ήταν αγούρι θα ήταν εντάξει, δηλαδή. Κιότι πιο πιο να σου πω. Δε στο πακόμα. Βάλε εκείνο το Βενιζέλο να λέει: Δεν μπορώ να συγκυβερνήσω με τον Σαμαρά, γιατί θα τον βάλω μέσα. Το Σαμαρά να λέει: Δεν μπορώ να συγκυβερνήσω με τον Βενιζέλ, τον βάλω μέσα. Τον Άδωνη να λέει: Όποιο ψηφίσει είναι δημοκρατία, ξέρει ότι είναι κλέφτη και προδότε. Και σα ρωτώ: Τι από όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε, μπορούμε να τα κάνουμε μαζί με τον Πασόκ. Μπορώ να λέω την αλήθεια στο λαό, μαζί με εκείνου που συστηματικά κορόϊδευαν τον κόσμο. Μπορώ να κάνω την εξεταστική για το πώ φτάσαμε στο μνημόνιο, μαζί με εκείνου που μας έβαλαν στο μνημόνιο Κυρίες και κύριοι βουλευτέ, νιώθω την υποχρέωση να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Αντώνη Σαμαρά Σε ετών και σε ετών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κανένα πολίτη αυτή τη χώρα δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη, ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτά δύο είναι και κλέπτε και ψέτε. Βάλε τέτοια, βάλ το γιορτάκι να λέει λεφτά υπάρχουν. Και να πω και κάτι άλλο. Λεφτά υπάρχουνε. Βάλε προεκλογικά πολλά για να ξέρει ο κόσμο στην ψηφίστη. Φιέρωση για Παρασκευή βάζει στον Καστινιάρη που λέει: Κυριαδούρου, Μετά βάζει στον Μπάγκαλο που λέει Αυτά για τη Δούρου που είπε χτε. Κυριαδούρου, Κυριαδούρου, Εγώ δεν μπορώ να βγω στον δρόμο χωρί να δω τη φάτσα τη κυριαδούρου. Σα είπα γιατί κολλάει η κυριαδούρου την πρωματή τη φάτσα παντού. Μετά βάζει του Παντελίδη το πε των άλλων ένα πάει να γαπτύει, λέει το τραγούδι. Εκεί που λέει άνδρα να κλαίει βάζει το χρυσαυγίτι που κλαί. Πε των άλλων και να πάει να αγαπηθεί, γιατί ποτέ του δεν θα δει. Βιώματα άντρικα να κλέμε. Έτυχε και έγινε βουλευτέ τη χρυσή <συσίσαι> Δεν είμαι φασίστα, δεν είμαι ναζιστής Ο παπαντρέ, ο, Αδρέας, ο, παπαντρέ, ο ναι. <συσίσαι> Είναι κακό. Κάτι ξέχασε. Τι Στη Δούρου μετά λέει νούμερο Και εκεί μπαίνει πάγκαλος για γλέζο. Μπράβο, λοιπόν, ξέρεις να τα στολίζεις, θα πάνε τη χώρα πίσω. να τον άλλον είναι νούμερο και δεν μπορεί να πάρει άλλο Okay. Και το βάζουμε επικεφαλή στο Ευρωπαϊκού μα. μας. Εκεί που ο άντρας που κλαίει βάλει το χρυσαυγίτη που κλαίει στη, βουζ, στη Βουλή, μόλις τελειώνει ο χρυσαυγίτης λέει πάμε. Το πάμε το αλλάζει, βάζει το πάμε του Γιώργου και μετά βάζει το σταυρίδι που λέει άσχι το διάολο κι εσύ. Πες τον Ανόν και να πάει να γαμπηθεί γιατί ποτέ του δεν θα δει δυο ματιά άντρικα να κλαίνε Πάμε! Πάμε! ΑΙΣΤΟ Βιάνο κι εσύ Πάντρεψα Χρυσαυγίτες, Πάγκαλο και Γιώργο Καμώ τα συνικέσια. Ναι αλλά πετάς και το πάμε υποχθώνια. <laughs> Έλα γεια <laughs> Συγγνώμη δεν το σκέφτηκα γεια Να σου πω, επειδή όλα αυτά τα χρόνια δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου θέματα ρατσισμού και φασισμού στο ποδόσφαιρο, θέλω να βάλεις όποτε μπορείς σε αυτό το σποτάκι για το Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα του Χίτλερ, αφιερωμένο σε όλους τους ελληναράδες για το ότι θέλουν να μου το παίξουν οι Έλληνες για να φύγουν οι ξένοι από την Ελλάδα, για να καταλάβουμε τι θα πει ανθρωπιά. Η Γερμανία του Μεσοπολέμου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 Οι Γερμανοί του Μεσοπολέμου ψήφιζαν τους Ναζί ως κάτι καινούριο που μίλαγε για δεσμού αίματο, καθαρή φιλή και υπερήφανη Γερμανία που θα άνοιγε στου Γερμανού. Εκείνοι δεν φανταζόντουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ, Τότι πιο μορφό, τότι πιο μορφό θα θέλα να σου